Μέρος γάμα όρια και συνθέσεις συνέχεια. Κεφάλαιο 10. Ζώντας με τα αναπάντητα. Το βιβλίο αυτό δεν οδηγεί σε μια τελική απάντηση. Ούτε επιδιώκει να κλείσει τα ερωτήματα που ανέδειξε. Αντίθετα, ολοκληρώνεται εκεί όπου η σκέψη οφείλει να παραμείνει ανοιχτή. Ζώντας με τα αναπάντητα δεν σημαίνει παρέτηση από τη γνώση ή τη δράση, σημαίνει αποδοχή μιας. Θεμελιώδου συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αβεβαιότητα. Τα όρια της επιστήμης. Οι κοινωνικές εντάσεις και τα ηθικά διλήμματα δεν αποτελούν προσωρινές ανομαλίε που θα εξαφανιστούν με περισσότερη πρόοδο. Αποτελούν μόνιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται αποφάσεις. Συγκροτούνται θεσμοί και διαμορφώνεται το νόημα. 10.1 Η αβεβαιότητα ως συνθήκη. Η σύγχρονη εποχή συχνά περιγράφεται ως εποχή κρίσεων, οικονομικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, θεσμικών, πίσω από αυτές τις κρίσεις. Όμως, βρίσκεται μια βαθύτερη πραγματικότητα. Η αβεβαιότητα δεν είναι εξαίρεση, αλλά κανόνας. Η επιστήμη μας επιτρέπει να προβλέπουμε, να υπολογίζουμε και να ελέγχουμε πτυχέ του κόσμου με πρωτοφανή ακρίβεια. Ταυτόχρονα, όμως, αποκαλύπτει όλο και περισσότερα όρια. Θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά. Η κοινωνία, από την πλευρά της, καλείται να λειτουργήσει σε περιβάλλοντα όπου οι συνέπειε των επιλογών δεν είναι πλήρως. Προβλέψιμες. Το αναπάντητο δεν είναι απλώς έλλειμμα γνώσης, είναι συνθήκη απόφασης. Κάθε σημαντική ανθρώπινη επιλογή, ατομική ή συλλογική. Λαμβάνεται χωρίς πλήρη πληροφόρηση και χωρίς εγγύηση αποτελέσματος. Η απέτηση για απόλυτη βεβαιότητα οδηγεί είτε σε παράλυση είτε σε αυταπάτες ελέγχου. Η αποδοχή της αβεβαιότητας δεν σημαίνει μυρολατρία, Αντίθετα, επιτρέπει πιο ρεαλιστική στάση απέναντι στη γνώση και την ευθύνη. Όταν αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Γινόμαστε πιο προσεκτικοί στις αποφάσεις μας και πιο ανοιχτοί στη διόρθωση και την αναθεώρηση. 10.2 Γιατί τα αναπάντητα είναι αναγκαία. Σε έναν κόσμο που επιβραβεύει τη γρήγορη απάντηση. Τη βεβαιότητα και την αποτελεσματικότητα. Τα αναπάντητα ερωτήματα συχνά αντιμετωπίζονται ως αδυναμία. Το βιβλίο αυτό υποστηρίζει την αντίθετη θέση. Τα αναπάντητα είναι αναγκαία. Χωρίς αναπάντητα ερωτήματα. Η σκέψη παγώνει. Η επιστήμη μετατρέπεται σε τεχνική ρουτίνα. Η πολιτική σε διαχείριση χωρίς όραμα και η τεχνολογία σε αυτοσκοπό. Τα αναπάντητα λειτουργούν ως σημεία ένταση που διατηρούν ζωντανή τη διερεύνηση, τη διαφωνία και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, τα αναπάντητα ερωτήματα λειτουργούν ως όρια απέναντι στην αλαζονία της παντογνωσίας. Υπενθυμίζουν ότι η ανθρώπινη γνώση είναι ιστορική. Εντοπισμένη και πεπερασμένη. Αυτή η επίγνωση δεν μειώνει την αξία της γνώσης, την καθιστά πιο υπεύθυνη. Τέλος. Τα αναπάντητα είναι αναγκαία για το νόημα. Το νόημα δεν προκύπτει από την πλήρη επίλυση όλων των προβλημάτων. Αλλά από τη σχέση μας με όσα δεν επιλύονται. Από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Να αποφασίζουμε και να συνυπάρχουμε μέσα σε έναν κόσμο ατελή και ανοιχτό. Καταληκτική σκέψη. Τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι το τέλος της σκέψης, αλλά η αρχή της. Δεν αποτελούν αποτυχία της γνώσης, αλλά το χώρο όπου η γνώση συναντά την ευθύνη, την ηθική και την ελευθερία. Ζώντας με τα αναπάντητα, δεν εγκαταλείπουμε την αναζήτηση απαντήσεων. Μαθαίνουμε, όμως, να αναγνωρίζουμε πότε μια απάντηση είναι προσωρινή. Πότε είναι ανεπαρκής και πότε δεν πρέπει να δοθεί. Σε αυτή την αναγνώριση βρίσκεται ίσως η πιο όριμη μορφή ανθρώπινης κατανόησης.